Γεια σα και καλώ σα βρήκαμε. Μα έχουν στείλει ένα άρμπουμ, με αυτό θα ξεκινήσουμε, πάνω σε αυτή την ωραία μουσική του Μήκη Στοδωράκη, του γνωστού σκητσογράφου και όχι μόνο του Σολούπ. Δημιουργικέ Ασάφειε λέγεται. Το συνηθίζουν οι σκητσογράφοι, οι γελιογράφοι, βγάζουν κατά καιρού τα ωραία άρμπουμ. Η εποχή προσφέρεται για πολλά, συγκεντρώνουν το υλικό του. Ο ιστορικός του μέλλοντο θα πατήσει αυτά και θα βγάλει συμπέρασμα. Το ιδιαίτερο. Στο συγκεκριμένο βιβλίο που κρατάω, είναι ότι έχει στο τέλο ένα παιχνίδι. Ανοίγει ένα χάρτη και έχει ένα επιτραπέζιο survivor, όπω το λένε. Το γράφουν εδώ. Ξεκινάει από το 1, ρίχνει ζάρια, παίζεται με πιόνια, όπω είναι η μονόπολη, α πούμε, κάτι τέτοιο. Και αν πέσει στο 22, λέει, Βρήκε απογευματινή δουλειά, delivery σε σουβλατζίδικο και πληρώνεσαι μαύρα. Πήγαινε πέντε θέσει μπροστά και ξαναπέξε. Αν πέσει στο 32, κουτάκι. Για χρέο προ το δημόσιο, κατέσχεσαν τα λεφτά σου στην τράπεζα. Πήγαινε στην αρχή. Αν πέσει στο 18, το κουτάκι, ένα λάθο στο τάξη εμφανίζει ω γάιδαρο. Για να αποδείξει ότι δεν είσαι πρέπει να μαζέψει 42 δικαιολογητικά. Χάνει ένα γύρο. Ε, αν πα στο 37, σήμερα ξύπνησε αισιόδοξο, πω θα τα καταφέρει, πήγαινε 8 θέσει μπροστά. Και αν πα στο. 42 κουτάκι έχει κι άλλα απλά στην τύχη διαβάζω ήρθε ανάδρομος φόρος για το σπίτι του προπάπου σου που θα κληρονομούσε αν δεν καταστρεφόταν στη Σμύρνη το 1922 πήγαινε πίσω στη θέση 22 όλα αυτά ε, περιέχεται το παιχνίδι που είναι μια πολύ ωραία ιδέα στο άλμπουμ, βιβλίο, δημιουργικές ασάφειες του Σολούπ πολιτικός γελιογράφος και δημιουργός κόμιγκς Τον ξέρουμε όλοι, είναι πολύ γνωστός Και είναι και πολύ ωραία όλα αυτά Ωραίες ιδέες θέλω να πω Δημιουργούνται ευκαιρίε, Αυτή την πολύ δύσκολη εποχή μιλάγιο το παιχνίδι Μπορεί να βγουν και άλλα τέτοια επιτραπέζια Να μην ξεχνάμε ότι την κυρία Θάνου Που μας απασχολεί από προχτέ, Εδώ και καιρό δηλαδή πρόεδρο του Αριού το Που έφυγε από εκεί από τη λιγούρα τη για μια καρέκλα πήγε αμέσως και τη βρήκε στο μέγαρο μαξίμου προφανώς την είχε κρατήσει από πριν απλά τώρα επίσημος ανακοινώθηκε αμυστή πάντα Την κυρία θάνου λοιπόν τη λένε βασιλική στο μικρό βασιλική τον Σύριζε. πολύ βαρύ τον πύρε. βασιλική τον ΣΥΡΙΖΑ πολύ βαρύ τον πύρε και στο μέγαρο μαξίμου κάτι Εκεί εκείνα � Και στο Μέγαρο Μαξίμου Κάτι εντύσσες Εκείνα να ξεψυχήσεις Βενσερέμος Άσταλα Βικτόρια Σέμβρε Καθότι όταν λέμε άσταλα Λα Βικτόρια Σιέβρι, γελάμε μετά. Ο Άλεξη Τσίπρα, η βασιλική του Ζιόγαλα, αλλά εδώ προσαρμοσμένο αλλιώ, πάνω στην κυρία Θάνου, το έχουμε κόψει, το έχουμε ράψει, για να ταιριάζει απολύτω και πολύ εύκολα μα βγήκε η αλήθεια, δεν ζουριστήκαμε και ιδιαιτέρω. 12 Ιουλίου, πριν δύο χρόνια, τι κάναμε σήμερα, τέτοια ώρα, ετοιμαζόμασταν, είχαμε βγάλει τον έρπη. Και πηγαίναμε να δώσουμε τη μάχη κάπου εδώ. Ξεκινούσε η μάχη στι Βρυξέλλε. Τελείωσε 5 το πρωί. Οπότε, βάλτε 17 ώρε νωρίτερα. Ξεκινούσε, πήγαινε για να μην φέρει μνημόνιο και ήρθε με ένα μνημόνιο το καλύτερο που έχουμε δει. Το τρίτο και καλύτερο, όπω συνηθίζουμε. Και όπω θα σκεφτόμουν σήμερα, γιατί κυρίω αύριο θα σταθούμε λίγο στην επέτειο, ε, θυμήθηκα κάποιε δηλώσει εκεί το πρώτο εξάμεινο στη Βουλή. Δηλώσει ανέδεια που με πολύ φως, και πολύ έτσι μα μας έπειθε, προσπαθούσε να μας πείσει κανένα δεν έπειθε και ισχυριζόταν ότι δεν υπήρχε περίπτωση να φέρει μνημόνιο Ευχαριστώ φίλοι κατανοώ απολύτως την αμηχανία σας Επί μήνε, επί πέντε μήνες είχατε προεξοφλήσει κάτι το οποίο και εσάς βόλευε ότι αυτή η κυβέρνηση θα αποδεχθεί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 Ο ίδιο διάλεξε. Πήγε με τα συμφέροντα αυτών που θέλουν να διαλύσουν την κοινωνία. Γιατί κάθε μνημόνιο, όπω ο ίδιο έλεγε στο παρελθόν και πολύ σωστά, είναι για να διαλύσει την κοινωνία. Και το πρώτο, και το δεύτερο, και το τρίτο. Δεν έχει αλλάξει κάτι και το βλέπουμε. Άλλωστε, δεν χρειαζόμασταν διαβεβαιώσει και δηλώσει πρωθυπουργών, πρωθυπουργίσκων, υποψήφιων πρωθυπουργών ή δεν ξέρω εγώ ποιον άλλον. Τα μνημόνια διαλύουν την κοινωνία. Είναι το μόνο σίγουρο στην εποχή τη κρίση. Που είχαμε αφήσει την κυρία Βασιλική Θ Δεν έπρεπε βασιλική να το τσίπρε, πρωθυπουργό. Να αγαπήσει. Δεν έπρεπε βασιλική. Τον μπακαλό Να αγαπήσει. Μόνο έπρεπε βασιλική να το να παρατήσει. Μόνο έπρεπε βασιλική να το να παρατήσει. και τις πιστολιές λογικό με την Βασιλική Ιθάνου ασχολούμαστε και εμείς όπως όλοι γίνονται αυτά δεν είναι πρώτη φορά που η δικαιοσύνη μπλέκεται με την εκτελεστική εξουσία η τρίτη εξουσία μπλέκεται με την πρώτη εξουσία λογικό αυτό το σύστημα γι' αυτό τα έχει μοιράσει έτσι ώστε να φαίνεται ότι είναι χωριστά αλλά ουσιαστικά στα βασικά εξυπηρετούν τον ίδιο ακριβώς σκοπό και τα ίδια ακριβώς, τις ίδιες ακριβώς καταστάσεις Αλλά εδώ γίνεται λίγο χοντροκομμένο, όπω όλα άλλωστε τα τελευταία δύο-τρία-μισή χρόνια γίνονται χοντροκομμένα. Ο Βασίλη Λεβέντη έχει απόλυε στο κόμμα του. Έφυγε η Θεοδόρα, μεγάλο οικονόμου. Μεγάλη απώλεια πραγματικά. Ευτυχώ παραμένει στην πολιτική ζωή του τόπου και η ψυχαγωγή. Άρα ε, δεν θα υποστεί το πλήγμα που νομίζαμε ότι θα υποστεί. Ε, ο Βασίλη Λεβέντη για αυτό το θέμα έκανε δηλώσει. Επειδή γίνονται κάποιε αποστασίε ει βάρο τη Κεντρών. Θέλω να τονίσω ότι η Ένωση Κεντρών είναι ενισχυμένη από τις αποστασίες που γίνονται. Ενημερώνω τη Βουλή και τον ελληνικό λαό δια της Βουλής και στον κάθε βουλευτή που φεύγει ο λαός θα δίνει πέντε βουλευτές. Ευχαριστώ. Θα μπορούσε να το σταματήσει και αλλιώ. Στον κάθε βουλευτή που φεύγει, ο λαό θα δίνει πέντε. Αλλά ήθελε να συμπληρώσει βουλευτέ. Οπότε είναι πολύ καλό αυτό που συμβαίνει στην Ένωση Κεντρών και καλό για όλου μα. Άρα να φύγουν όλοι οι βουλευτέ. Πόσου έχει τώρα, 7 έχουν απομείνει. Αν φύγουν αυτοί, 7, θα έρθουν 35 μετά. Σύμφωνα πάντα με τη λογική του Βασίλη Λεβέντη. Νομίζω θα έρθουν πολλοί βουλευτέ στο Βασίλη Λεβέντι. Όχι επειδή φεύγουν οι νυν βουλευτέ, αλλά επειδή ο ίδιο έχει ένα. Ιδιαίτερο χάρισμα είναι πρώτος καλύτερος μεταξύ των κλασικών παλιών σατυρικών καλλιτεχνών. Αυτό που κάνανε, αυτό που κάνανε οι Αμερικανοί δεν είναι προς τιμή τους, γιατί η Αμερική έχει ιδρυθεί πάνω στις αρχές της ελευθερίας και της δικαιοσύνη. Yeah. Το πρώτο κομμάτι είναι η Ελλάδα. Το δεύτερο κομμάτι είναι η ορθόδοξη η θρησκεία. Το τρίτο είναι η Πάτρα, το τέταρτο η Ένωση Κεντρών και το πέμπτο η Απλή Πατρινή, το όνομα των οποίων ορκιζόμαστε εδώ, να γίνει πρώτο κόμμα σύντομα η Ένωση Κεντρώων. Yeah. Το μήνυμα του Αρκαδίου, γιατί δεν αμφιβάλλω για τη γενναιότητα των Ελλήνων, ότι ανά πάσα στιγμή θα μπορούσαμε να δώσουμε τη ζωή μας όλοι, την Ελλάδα yeah. πήγανε και είπανε Σκόπια στη Ρώμη Μακεδονία τα Σκόπια δεν θα το συγχωρήσω θα κάνουμε, θα ασκήσουμε κάθε πίεση γιατί υπάρχει και λογική στι Ηνωμένες και στη Ρωσία αυτό θα μας το κάνουν, θα διορθώσουν δεν υπάρχουν λάθη που δεν διορθώνονται ειδικά όταν πληγώνουν έναν λαό σαν τον ελληνικό yeah. θέλουν να πευθυνθώ στο λαό yeah. πριν 14 μήνες έβαλε την Ένωση κεντρών. Στη, στη βουλή yeah. Ακόμη δεν κατάφερα Να κάνω yeah. Αυτά που θέλω yeah. Και ξέρω Ότι και ο λαός και ο Θεός Είναι με το πλευρό της Ένωσης Κεντρών Ειδικά όταν πληγώνουν ένα λαό σαν τον Αυτό είναι το καλύτερο, το τελευταίο. Όλα του είναι καλά και μαζέψαμε τα 5-6 από τα δάκρυα, τα ξεσπάσματα, όλα αυτά που τον έχουμε δει το τελευταίο δίχρονο. Να παρουσιάζει με πολύ μεγάλη επιτυχία, επαγγελματισμό, πάρα πολύ καλό. Ανώτερο και από το Δελφινάριο. Τόσο καλό. Αύριο οι ταξιτζίδες έχετε κινητοποιήσει. Ανακοίνωση που λέει και ο αποστόλη. προς τους οδηγούς ταξί, εργαζόμενους στα ταξί γενικότερα. Οι επιτροπές αγώνα της Πασεβέ έχουν 10 ώρες συγκέντρωση στο Σωτηρία. Σωτηρία δεν έχουμε αλλά νοσοκομείο. Σωτηρία έχουμε όμως. Εκεί μαζεύονται και με τα ταξί και με τα πόδια και θα πάνε πορεία, θα πάτε πορεία στο Υπουργείο το αγαπημένο σας εκεί παραπάνω. Για την Uber, για τα φορολογικά. Έχετε κι εσεί καμιά δεκαπενταριά λόγου να διαμαρτύρεστε. Αν θέλετε, αύριο μέσα στον Κάψονα, α κυτρνήσει εκεί η Μεσογείο. Πήραμε το μήνυμα, το μεταδίδουμε, επειδή μα ακούτε κιόλα. Ξέρω, αύριο λοιπόν, αν θέλετε, για τα δικά σα δίκαια και αιτήματα και δικαιώματα και αξιοπρέπεια, στο κάτω-κάτω, 10 ώρα συγκέντρωση στο σωτηρία. Μπα και έρθει η σωτηρία. Τουλάχιστον να καταφέρουμε κι εσεί κι όλοι μαζί η λέξη σωτηρία να μην είναι μόνο σαν νοσοκομείο, αλλά να υπάρχει γενικότερα σαν η ιδέα που είχαμε μήνια στην κυρία Βασιλική. Βασιλική σου νομορφή, Pasi, ci są łoży, skakaczam go, kuklaki. Pose, kandy, a to και Pose, kandy, a to to Φρενάρι με διαφορετικού τρόπου κάθε φορά. 12 Ιουλίου, σήμερα πριν δύο χρόνια, τέτοια ώρα, η έφευγε, ήταν στο αεροπλάνο, είχε πάει, είχε κάτσει εκεί, είχαμε αγωνία όλοι τι θα κάνει. Πολλοί εδώ ήλπιζαν, φαίνονταν τότε και από τι αναρτήσει, ότι θα τα βροντίξει ο Αλέξη Τσίπρα, σαν ένα σύγχρονο αριστερό ηγέτη που πατάει στο λαό. Μην ξεχνάμε, μια εβδομάδα πριν είχε ένα 62%. Το είχε πάρει μαζί του στι αποσκευέ, το έφερε κορδέλε. Με το που γύρισε από εκεί δεν έχει σημασία πώ το έφερε. Σημασία έχει ότι άρχισε να δίνει τη μάχη. Γενικώ υπάρχει φράση που τη λέμε όλοι δεν υπάρχει. Το λέμε αυτό, είναι μια φράση που έχει μπει στο λεξιλόγιο μα. Ε, κάπω έτσι, λίγο πριν τη μεγάλη μάχη, σαν σήμερα πριν δύο χρόνια, ο Αλέξη Τσίπρας χρησιμοποιούσε αυτή τη φράση. Το μνημόνιο όπω το γνωρίσαμε και μα πώνεσε και μα δημιούργησε συνθήκε καταστροφή. Ξεχάστε το, δεν υπάρχει. Ούτε η Τρόικα υπάρχει, ούτε το μνημόνιο όπως το γνωρίσαμε υπάρχει. Για μα το μνημόνιο έχει τελειώσει και σας το λέω εν γνώση του τι σας λέω, το μνημόνιο έχει τελειώσει και αυτό είναι μια πρώτη μεγάλη νίκη του λαού μας. Εντάξει, βεβαίω, αν πάει και ψηφίσει ξανά μαζί με πασώ δημοκρατία που θα το ξαναφέρουν. Αλλά καλό εχών των πραγματων, το μνημόνιο έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει πολιτικά, αλλά είναι. Τελώσει πολιτικά ναι, και όχι α... μόνο. Αλλά είναι μια... Έχει απονομοποιηθεί και εξαιτία του ότι δεν παράγει αποτέλεσμα. Εκτό αν ψηφίσει το υπο άνθρωπο. Πασό και νέα δημοκρατία από το ξανάρε το μνημόνιο, Θυμόμαστε στι τελευταίε δύο εκλογικέ αναμετρήσει, δεν ψήφισε πασκόκει νέα δημοκρατία, ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ για να μην έχει το μνημόνιο, Γι' αυτό ακριβώ ήρθε το μνημό και είναι και καλύτερο. Ούτε εμεί να του τα είχαμε γράψει τα κείμενα, ούτε ενώ κάποιο που κάνει αυτή τη δουλειά, που γράφει τέτοιου τύπου κείμενα, που βάζει και κάποιε υπερβολέ και μεθοδεύει κάπως το λόγο ώστε να φτάσει εκεί που θέλει, ούτε πραγματικά επαγγελματίας να του είχε γράψει όλα αυτά τα κείμενα που ακούμε κατά καιρού, τα θαυμάζουμε και είμαστε και λίγο κολλημένοι με αυτά, είναι λογικό. Γιατί συμβαίνουν τώρα όλα αυτά, μια απάντηση είναι ψυχολογική φύσεως. Εγώ και Γαλαθογιώργο σα λέω ότι εγώ είμαι παντό καιρού. Η εξουσία είναι το ισχυρότερο ναρκωτικό. Η καρέκλα είναι φυλακή για το μυαλό και το σώμα. Η αρχομανία είναι μια σύγχρονη ασθένεια. Μην αφήνεις το πάθος σου να σε καθορίζει. Έλα στους ανώνυμους καρεκλομανείς. Αντιμετώπισε τη μονομανία για δύναμη και ισχύ χωρίς όρια. Πες όχι στα αξιώματα και στη δόξα. Ανώνυμοι καρεκλομανείς. Όχι στην καρέκλα, ναι στη ζωή. Περνάμε και κοινωνικά μηνύματα. 2.11-200-8.200. Μπορείτε να το πάρετε τηλέφωνο. Σα περιμένει εκεί να ζητήσετε κάτι που θα απεχθεί την Παρασκευή. Τελευταία μέρα τη σεζόν. Οπότε, εκτό αν είστε πολλοί επαγγελματίε, απευθυνθείτε με το μήνυμά σα στο Σεπτέμβριο, Για να παίξει την πρώτη εκπομπή του Σεπτέμβρη. Ξέρω ότι υπάρχουν και τέτοια ακροατέ. Ζητήστε, αν θέλετε, κάτι για κλείσιμο την Παρασκευή. Που έχουμε και τι παραγγελίε έτσι κι αλλιώ. Αλλιώ, κατευθύνετε τι επιθυμίε σα στα όσα θέλετε για να παίξουν αρχές Σεπτέμβρη. Εκεί σας περιμένει σε αυτόν τον τηλεφωνικό αριθμό. Άλλοι τρόποι επικοινωνίας είναι το SMS, γραφετε και νόμο. Το μήνυμα σας και όλο αυτό στο 19.50 στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι στούντιο Παπάκυρια. Λεφέμι. Γ. ρυθμίζει τον ήχο και να κλείσουμε το τραγούδι που το ξεκινήσαμε πριν λίγη ώρα όπως του πρέπει. To farmakito To panu toka meno. To kaną, ore alemonada. A plemonia? To pneumonia. To kaną, ore alemonada. A plemonia? Chory kiedy znów komeda? To, oh, to sykona i to pina. Pino, ja na nagiłno do bonu. Me to synostymada. Το σηκώνα και το πίνα Τινώ και μέθω Ο Χαμάν πέραν νύχτα τράγωδο. Με το Σινό Στην Στην του. Τρίτου Μνημονίου Και γενικό στην Υγιά Πάντων και Ταξών Θέλω να εύχομαι. τους δείξω μια αρφ**ια, σας το εύχομαι. Θέλω να γνωρίσω ακόμα από κοντά, θέλω να τους ενθουσιάσω, θέλω να τους πω ότι αν με ψηφίσουν θα ζήσουμε συναρπαστικά χρόνια. Yeah. Θέλω να εύχομαι. τους δείξω μια αρφ**ια, σας το εύχομαι. Ε όλοι δεν το εύχονται όταν ακούς τον Άδωνη να λέει αυτή την επιθυμία, να εκφράζει αυτή την επιθυμία. Νομίζω η ευχή είναι όλων μας. Κολλάει μαζί με του Ρόιτερ, είναι από μια παλιά συνέντευξη. Αλλά νομίζω κολλάει με τον καιρό, με το καλοκαίρι, με όλα αυτά που συμβαίνουν. Έκανε και ο Γιάννη Παλιάρα δήλωση, παίχτη του survivor. Για όσου δεν ξέρουν, έκανε δήλωση για το πώ περνούσαν εκεί τα πέτρινα χρόνια, πέτρινοι μήνε, πέντε πέτρινοι μήνε, και έκανε μάλιστα και συγκρίσει με του λάθρομετανάστε. Έχει παίξει δήλωση πάρα πολύ από χθε. Λογικό, αυτή η τηλεόραση σε, αυτό ακριβώς, σε αυτή ακριβώ την εποχή. Και σε αυτό ακριβώ το σύστημα που τα μέσα ενημέρωση έχουν πολύ συγκεκριμένο ρόλο να επιτελέσουν, τον μισό είναι η αλήθεια. Παρόλα αυτά, σε αυτή την εποχή και έτσι όπω λειτουργούν κυρίω τα κανάλια, ο πρώτο στόχο είναι ο πολλαπλασιασμός τη βλακεία, που είναι διάχυτη και πολύ εύκολα τη βρίσκει κανεί και πολύ εύκολα την αποδέχεται το κοινό. Εδώ είναι το μεγάλο θέμα. Ο πρώτο στόχο είναι αυτό, ο πολλαπλασιασμό τη Ο δεύτερο, η μετατροπή τη βλακεία σε αισθητική. Ποιο πιστεύει ότι είναι το δικό σου προσωπικό έπαθλο από το Survivor Άμα δεν το ζήσει, δεν μπορεί να καταλάβει. Πραγματικά, Ελεωνώρα, οι συνθήκε ήταν πάρα πολύ δύσκολε. Δεν ξέρω πώ φαίνονται. Τα κατάφερα φαίνοντανε... να δω λίγο κι εγώ που ήρθα και σα είδα. Δεν ξέρω πώ φαίνονταν στην τηλεόραση. Αλλά δύσκολα. πραγματικά ήταν κάτι που δεν θα το ξανά ούτε για πάρα πολλά λεφτά. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Είναι μια τεράστια εμπειρία. Πολύ μεγάλο μάθημα ζωή σκεφτόμουν ότι λαθρομετανάστες ότι, ότι είναι πιο τυχεροί σε σχέση με μας και αυτό που ζούσαμε ήμασταν χωρίς στέγη κάποια στιγμή μουνα τρεις μέρες συνέχεια βρεγμένος δεν νιώθω ότι ανεβάζω πυρετό και δεν είχαμε να φάμε τίποτα εκτός από μια καρύδα Αυτοί δεν την έχουν ότι λαθρομετανάστες όπως τους λέει Ο Γιάννη Παλιάρα δεν νομίζω να αντέχει στην οποιαδήποτε κριτική όλο αυτό που μόλι ακούσαμε. Ο καθένα το καταλαβαίνει. Δεν είναι όμω πρώτη φορά που το survivor, έτσι ω τηλεοπτικό προϊόν, βγάζει τέτοια συμπεράσματα και κάνει τέτοιου τύπου συγκερασμού και συγκρίσει. Πριν κάνω ένα μήνα, δύο είχε πάει και ο Σάκης Ορουβά και είχε βγάλει κι αυτό περίπου τα ίδια συμπεράσματα. Πιστεύω ότι τα δικά του λόγια θα είναι λόγια που θα αγγίξουν πολύ κόσμο. Θα ακούσει ο κόσμος ε, ανθρώπους ε, να ζητάνε για την αλληλεγγύη και την προσφορά, την κοινωνική προσφορά, από ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έχουν πεινάσει, έχουν περάσει δύσκολα. Βεβαίω από επιλογή, όχι από ανάγκη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία, Την ψυχολογική, την πνευματική και τη σωματική. Άλλε πολλέ βλακίε μπορεί κάποιο να πει όταν είναι κύριο καλοσμένο για όλα αυτά τα θέματα που βλέπουμε και μα ζώνουν εκεί μα. Ναι, γεια σα. Κληρώσατε τον αποδλατώ. Το αποδίλα, το ναι. Το χωριέλα αυτό δελέτε. Το αποδίλα αυτό που ήταν για ακλήρωση. Ναι, ναι, αυτό που δεν έχει τη θέλα για του μετακλίδε. Ναι, αυτό. Το έχουμε, το κληρώσαμε. Ενδιαφέρεστε. Ε, για να φέρνω τηλέφωνο, μάλλον δεν ενδιαφέρον. Άρεσα. Πάρε Δεν έχει σέλα και είναι παρεσέλα. Ή, αν δεν και χωρί σέλα. Τώρα κατάλαβω πειραλιοχρέτη. Στις λακούβες, ωραίο. Ορίστε. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Κερδίσατε. <Άρα> Ελάτε να σας κάνω μια πλήρη εφαρμογή. Να σα δείξω πώ δουλεύει, δεν ξέρετε. Αντίο, <Άρα> τσιου. Yeah. Θα πάρω αργότερα, γεια. Ναι, καλά, αφού τώρα δεν. Γεια. Βγήκε ο Μιχαλολιάκος τώρα και μίλησε στη Βουλή για το Κυπριακό. Δεν ντρεπόμαστε καθόλου πια. Για ποιον μιλά, μην ξεχνά. Ναι, ποιο να ντρεπεί. Καλά, ναι, εντάξει, σωστά. Οι πρόγονοι του, οι πολιτικοί προγονοί του, στα ελληνικά ε. δεδομένα, απλά κάνουν μια μπίζνα με την Αμερική και τη δώσαν την Κύπρο. Τι να κάνουμε τώρα. Οι πρόγονοι όμω. Καλά, οι πολιτικοί του πρόγονοι είχαν και 60 εκατομμύρια νεκρού, μου πει, οπότε δεν μου κάνει καμία εντύπωση πια. Έχα. Δηλαδή, αν εξαιρέσει τη θυσία, να πω και κάτι άλλο τώρα. Το πιο δρόμικο κύκλωμα στην Ελλάδα δεν είναι το δικαστικό. Καθαρό δηλαδή, κύκλωμα δεν το, το, το, το λε. Όταν βλ Τρία χρόνια ή Κάτοικος Κάτικο στο Γιούπαντελεμονα και τη περιοχή τη ευρύτερη εκείνη Κιψέλη. Και τρώει τρία χρόνια που προπονούταν με μαχαίρια πάνω στους μαζί με τους ομόσταβλους και τρώει 13 χρόνια, η Ε, Το το δικαστικό. Πραγματικά είναι το πιο βρώμικο στην Ελλάδα, το πιο βρώμικο υπάρχει αυτή στην Ελλάδα είναι το δικαστικό έτσι. Γιατί αρχή και Δεν είναι ο νόμικος κυκλοφορεί όχι στην Ελλάδα, παγκοσμίως Αποστόλη Έλα. Α, τι κάνεις, καλά είσαι Καλά, Μαρή, ποια είσαι. Ε? Χαίρομαι πολύ, δεν το περίμενα. Μένα και πιο πριν και δεν απαντούσε. Πρώτη φορά παίρνω. Αγάπη μου. Πάρα πολλά χρόνια. Μωρό μου. Λοιπόν, σε θυμόμαι με την φιλή φωνούλα που ήσουν. Ποια ψηλή φωνούλα, Μωρή, πότε είχα εγώ Τι είμαστε εμείς τίποτα ευνούχη, σαν τους λοιπόν, τη θες Λοιπόν, για τον καλαμούκι πήρα πιο πολύ. Να πάρει τον καλαμούκι, μωρί, τότε Άρα... Ά, Θέλω να, δώσω να του πω πολύ που Και να συνεχίσετε έτσι και να πω Να σκεφτεί ότι όταν όπως η λυμφοφρένεια που συνέχισες στη βολεμάνε και βρίσκουνε με το έσουρο να τις χολιάσουμε, να σκεφτεί ότι όταν κάτι είναι μαζικό και έχει δύναμη μπορεί να καταφέρει κάτι, όπως εσείς που συνεχίζετε Μπράβο, αυτό. Αγάπη μου. Γεια σα στο γραφείο του κύριου Ματζαμπλόκου. Ματζαφλόκια. Ματζαφλόκια. Φλόκια, φλόκια. Κοιτάξτε, δείτε, παίρνουμε για το περιστατικό που έγινε προχθέ. Εκεί που ήμασταν πάνω στο γύρισμα. Ναι. Γίνεται μια, μια πυρκαγιά στα μέγα, στο βιόλτο. Και τρέχει ο κύριο Ματζαμπλόκο να πούμε να πάει να τη σβήσει. Και άσε το γύρισμα εμεί στη μέση. Και τώρα τον ψάχνουμε δύο μέρε και δεν το βρίσκουμε. δεν μπορεί να τρέξει το γύρισμα. Ε, Θα επιστρέψει. με Μετζαφλόκια. Μετζαφλόκια γύρνα πίσω. Στεγνώσανε. Εσεί ο γαματέα Ναι, ναι. Ε, κοιτάξτε, μπορείτε ε, Θα του το πω, μου καταλαβαίνω. Αγγελματικό, τι να κάνουμε και φωτιά ήταν φωτιά Είχε ανάψει το μουνί της κυρίας από τα μέγαρα Έπρεπε να Μα φόραζε έχει πάρει το μουνί της, έκανε αέρα με τη βεντάλια, πήγε Δεν γίνεται να όμως πάνω στο γύρισμα Εμείς αφήσαμε το γύρισμα στη μέση Ωραία αγαπητέ και θα έρθει να το τελειώσω ο Γύρισμα είναι, έχει ο καιρός Τι τα λέει με Βασιλική, με κυβέρνηση Σύριζα. Μες στα εξαρχεία Μες στα φρικιά Μες τους Αγίους και τους Αγγέλους Μείνε βασίλισσα Τους πότους Και του τέλους Βασιλική, Βασιλική με Κυβέρνηση Σύριζα. Μες στα εξαρχεία Σε λατρέψουν σαν τρελή Και ταξινόμητη Με μια παλιά Γιατί είχε δημιουργήσει ωραίες εικόνες Αυτό το τραγούδιο της Πρωτοψάλτη Κυρίως ήταν λέει βασιλική τρελή και αταξινόμητη Νομίζω είναι πολύ ωραίο Με στα εξάρχεια και με όλα τα υπόλοιπα Λαός μέρος δεύτερον Πώς το λέει, η Σουλτάνα είμαι Έλα Σουλτάνα, πού είσαι με, η νεολουκά? Εδώ στην ίδια θέση πάντα Α, Λοιπόν, πάρει. πήρα να σου δώσω γνώση και να σε κάνω δυστυχισμένο Α. Και μόνο εσύ κάνεις τους άλλους αχα, αχα. Ο Χριστός, Ναγία Τριάδα Είναι αληθινός και ζωντανός Τι λες Θεός, Θεός, Θεός, να αν, πανού, είναι. Πανού, τι. Θεός αν είναι Θεός αν ο Χριστός Μη. Χριστός Μη. Κάσε μωρί όταν μιλάω ότι θα μιλάς από <γιλίε> πάνω, μάθε Τόσο καιρό κάνεις καριέρα στο ραδιόφωνο, δεν έχει καταλάβει τα βασικά yeah. Αυτά, ένα <συριακά> μηδέν <συριακά> <συριακά> <συριακά> Και το δεύτερο, ξέρεις την εξωγή είναι E.T.O.M.F.O.M. Αυτό που σου λέω είναι αλήθεια. Εξωγήινη είναι. Εξωγήινη. Λοιπόν, η πολιτική μα πάνω από 90% είναι Ο. ούτε μονισμένη. Ποια εξωγήινη? Και αντί να άδικα για αυτού, πρέπει να με κάτι άλλο να ασχοληθούμε. Ποια εξωγήινη, λέμε, Τζούλια Ρόμπερτ. Ποια εξωγήνη, για Γιαμήλα. Α, και οι Παριζιάνε. Και οι Παριζιάνε είναι. Τέτοιε είναι Παριζιάνε. Όχι, αλλά δεν χρειάζεται. Ή να είσαι καλά, χάρηκα τη βλαχοπούλη. Ήξερα. μόνο για. γεια σου, γεια. Φίτι, φων, φων. Κάνεις χαρούλες, μπορούμε για δεκατέ και κάνεις χαρούλες, βάζεις τραγουδάκι και τα σχετικά. Όχι, είμαι λίγο blue. Είμαι blue, είμαι στις μαύρες μου και βασικά είμαι blue. Και βασικά είμαι blue γιατί I'm blue, I'm blue. I'm blue da badi, -da, -ba da da badi, da da -ba da I'm blue, da da Ναι, ναι βέβαια. Πέ στο στίχο. Έλα να τα λέει Γερμανούνε. Πάμε τα πατήτα Όσο φτάνουν η μέρε για να φύγεις έχεις έχει ξεφυρώσει το καταλήγοντα. Έχει γίνει χαμό. Τα γίνητα τη πουλιά μα. Σεκινάει παρτάρα. τα τραγούδια τα ξέρεις όλα όλα όλα όλα όλα Όχι αυτό το είπα δεν θέλω να Γεια! Yeah. Τι με φίλης μωρί Μα... Δεν τραγουδίσαμε δεν είπαμε κάτι Ένα τραγουδάκι πες, πες μου ένα τραγούδι αφιέρωσα μου κάτι Αχ τι θες αγάπη να ακούσεις Τι θα σε έφτιαχνε Κάτι καλοκαιρινό Καλοκαιρινό μην πάω σε Πολίνα και τέτοια Να πω κάτι καλοκαιρινό όμως Με, με περιεχόμενο που μπορεί να σε ταξιδέψει Κι ήσουν ωραία Και τραγουδούσε σιγανά Στον άνεμο γλιστρούσες Για σένα. Κίσου, Ach, ja wiem, <laughs> Έλα, δεν σε παίρνω τυχαία. Απίστευα. Εγώ νόμιζα τυχαία. Πάτα για αριθμού και βγήκα εγώ. Ευτυχώ που το, το διευκρινίζει. Λοιπόν, παίρνω να απαγγείλω, Ρο Περότ. Ρο Περότ, σου λέω τώρα. Δεν σου μιλάω τώρα για κανένα τυχαίο. Ναι, ναι. Ακτιβιστή, λέει, δεν είναι αυτό που λέει ότι το ποτάμι είναι βρώμικο. Ακτιβιστή είναι αυτό που καθαρίζει το ποτάμι. Τρομερό. Εντάξει, το είπα, άνθρωπο το 1930. Και μετά τι του απάντησε ο Μουσολίνη, ξέρει. Τι. Κάθε αναρχικό κρύβει μέσα του ένα αποτυχημένο δικτάτορα. Αλλά όμω υπάρχει και τρίτορα το κομμάτι. Ούτε μνημόνια ούτε μέτρα. Δεν με βοβίζει τίποτα πολλατά. Με φοβίζει ο επόμενος πρωθυπουργός που θα πει ότι του βάλανε το πιστόλι στο κεφάλι και αυτό το μουνάπανω θα το γυρίσει και θα το βάλει το πιστόλι στη μάνα μου, στη μάνα σου στη μάνα του καφένα και θα μας γαμάνε για 99 χρόνια ακόμα. Τα φιλιά μου. Άντε, καλέ επιλογές εύχομαι, αυτούς που θα φέρουν τα πιστόλια τα επόμενα. Γεια. Είναι λίγο musical. Αποστόλη με το λαό και γενικότερα άσματα μουσικέ. Καλό, δεν το συζητώ. Είναι πάρα πολύ καλή επιλογή. Ωραίο, δροσερό, ότι πρέπει, αλλά υπάρχει και καλύτερο. Μαρινέλα, Τσίπρα, για την ακρίβεια Μαρινέλα, κυρίω Τσίπρα. Λέει το τέλο. Λέει το τέλο. Όταν τρέχει ο λαός Να σπάσουμε τις άτιμες τις αλυσίδε Στους στολισμένους δρόμους Ο Βοργοπόταμος στην αλαμάνα στέλνει περήφανο χαιρετισμό Στα μάτια του οργή και φως Πολεμάμε και τραγουδάμε Αναπηρείς τους ώμους Αχ, κυρία Καλιακούδα μου, και είπα, κάντε λίγο δίρετα, όχι για σας για μένα Τους έκτακτους φόρους Και πάμε και πάμε και πάμε Ωραία που πάμε Που πάμε Τιράνι δεν λιτόνεται Αέρα αέρα Και μπορεί να τσάβγαλω τέρα Τα αρτιοσύριας δανθρωπολογής Επίσης Τα αρτιοσύριας Τα Σε όσοι αφορά σα μια τραγωδία. Είμαι στη Τι κόρη στο παλαικόνει. μια ποκά! Το δίκιο για πελαγό πολύ Πώς το πάρε Α αυτό που είπα τώρα εδώ, πώς το πάρε παιδιά, ήταν ενόστιμο, δεν ήτανε. Σαν πελαγό που σκόνι Έλληνες, η ώρα ήρθε Πήραμε Τα αρχιούλια Και πάμε, και πάμε πάει πάει, πάει, πάει, πάει, πάει Πάει, πάει, πάει, πάει Θα μας πάρουν με τις πέντρες Και πάμε, και πάμε πάει, πάει, πάει, πάει, πάει Και πάμε παραπέρα Σναγιά Βαρβάρα Τιραννίδε Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ άρχισε να τρολάρει τον ελληνικό λαό <Τι <Τι> Τα βρίσκουμε με την οικονομική ολιγαρχία και με το σύστημα <Τι> πάλι τα αρχίδια <Τι> και πάμε υπογράψουμε <Τι> <και πάμε Τι> Να υπογράψουμε νέα μνημόνια Να <Τι> <Και> υπογράψουμε νέα <Τι> μνημόνια <Τι> Τα τσακίδια Αέρα, αέρα Και μπορώ να τα βγάλω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 Θα ζήσουμε συναρπαστικά χρόνια. Με. Θέλω να Δεν τους δείξω Θα π... π... σας το εύχομαι. Κρατάμε την ε, καλή προαίρεση του Σρόιτερ που εύχεται αυτό ακριβώς στον Άδων αφού έχει τέτοια επιθυμία και κυρίως ότι θα περάσουμε συναρπαστικά. Αν τον ψηφίσουμε, είμαι σίγουρος ότι τον ψηφίσει ο κόσμος. Τέτοιου τύπου, γενικώ και τέτοιε καταστάσει, ο κόσμο πάντα τι επιλύει και πολύ καλά κάνει. Έχει δείξει η πρόσφατη ιστορία στην πρόσφατη ιστορία. Ανήκει και αυτό που έγινε πριν δύο χρόνια. Τέτοιε ώρε ξεκινούσε η ισχυρή διαπραγμάτευση, η ιστορική διαπραγμάτευση, που μετά από 17 ώρε κατέληξε εκεί που όλοι ξέρουμε, ζούμε, βιώνουμε. Και ακριβώ που κατέληξε. Και κατέληξε εκεί επειδή ακριβώ δεν ίδρωνε το αυτή του Αλέξη Τσιπρά. Η Ελλάδα είναι μια χώρα. Που έχει μια ιδιαιτερότητα σημαντική σχέση με όλε τι άλλε. Μπορεί να μην έχει η βιομηχανία. Και η αγροτική παραγωγή τα τελευταία χρόνια παραγωγική βάση. Και τουρισμό και μια ναυτιλία. Αλλά είναι μια χώρα που έχει μια ισχυρή γεωπολιτική δυναμική. Είναι μια χώρα που βρίσκεται στο σταυροδρόμι τριών υπήρων. Είναι μια χώρα που αυτή τη στιγμή αποτελεί πεδίο σταθερότητα σε μια ευρύτερα αποσταθεροποιημένη περιοχή. Ποιο λοιπόν θα διακινδυνεύσει στο όνομα του ότι δεν αυξάνουμε το ΦΠΑ. Στα ξενοδοχεία, όπω μα ζητάνε, ή στην εστίαση. Δεν υδρώνει το αυτοκίνητο. Για τον ωστόσο, πρώτο υπολογιστή. Εντάξει, αφήστε λοιπόν να έχω διαφορετική εκτίμηση για το αν υδρώνει ή δεν υδρώνει. Αλλά ούτε και το δικό μου υδρώνει. Μάλιστα, ήταν άλλη μια ανάλυση του τύπου. Ποιο θα τολμήσει για όλη αυτή την ωραία γεωστρατηγική θέση τη Ελλάδα να θέσει θέμα για το ΦΠΑ στην εστίαση και στα νησιά. Τελικά τα δέχτηκαν όλα αυτά. Ο ίδιο έχει δώσει την απάντηση με τα έργα σε αυτό που με τα λόγια ω. Ερώτημα, και φανταστείτε να μην ίδρυνε και το αυτί του. Η Μαρία Φαραντούρη ερμηνεύει, η μουσική είναι του Μίκη Θεοδωράκη. Τους στίχους σε αυτό το θαύμα έχει γράψει ο Πάμπλο Νερούδα. Πάμπλο Νερούδα σαν σήμερα γεννήθηκε το 1904 χιλιάνος, ποιητής, λογοτέχνης και κομμουνιστής και πολιτικός γιατί είχε εκπροσωπήσει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Χιλής στην Βουλή τότε και διωκόμενος μετά. Υπάρχει μια ταινία σχετική που παίζεται, παίχτηκε, αλλά τη βρίσκει κανείς και στα Θερινά και στα DVD Clubs ή να την κατεβάσετε Νερούδα είναι ο τίτλος και δείχνει αυτό ακριβώς. Τον πολιτικό Πάμπλο Νερούδα. bajo coruscado se la iglesia. Las será por Από εδώ να σα αφήσουμε με όλα αυτά τα πολύ ωραία, με το κάτω γενεράλ από κάτω. Έχουμε το τρίτο μέρος του λαού, μας πάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα, εμεί θα τα πούμε αύριο μαζί με τον Αποστολή. σα. Ναι! Κύπρα, δολοφόνη! Κάτι μου ρίχνει με λε και τσύπρα, εισηγητήρι, Μέρκελ. Μόνο είναι ειδοκαβαλιμένο, δεν κοιτάει να κούσει, πέτυχα. Έλα, σούλα. Τι άκουσα τώρα, Ρεμαλίδα, έπειρε μια κυρία να πούμε εκεί, που λέει: Να πούμε, εγώ με τη δημοκρατία. Αμέσω να βάλει τα μπέλα, εσύ. Αν δεν είναι κομμουνισμό, θα είναι φασίστρια. Αν δεν είναι φασίστρια, θα είναι δημοκρατία. Δεν κάνω. Βγάλε μου στο διάλογο, αμυστα κάνω. Γιατί βάλει τα μπέλα σε όλου, Ρεμαλίδα? Μπορεί να είναι με τη δημοκρατία, όπω εγώ, ισονομία. Είμαστε και εμεί, ρε δραμα, Δεν είναι μόνο ο φατσισμό. Εσύ είσαι με τον Σαμαρά να θυμίσω. Μακριά από τη δημοκρατία είναι αυτό. Εγώ βάζω Είμαστε. την ταμπέλα. Όχι όμω, Νέα Δημοκρατία. Α το παιδί μου τώρα Είμαστε. που θα κάνουμε και κουβέντα, βράει η σιχτήρι. Καμαρήφουτα, έχει έναν τρόπο να καβαλά τι λέξει. Εγώ πίστευα ότι ο Σαμαρά, το πιστεύω, θα μπορούσε να κάνει δουλειά την δεδομένη εποχή. Όχι ότι ήμουν ακολλημένο Ζεοδημοκράτη, τον καραμαλί σου έχω να το χέσω, μαλίτα. Όπω και τον Παπανδρέο το μαλίτα. Με τον Αντρέα ήμουνα. Εγώ είμαι με Αυτό που θα κάνει κάτι καλό για τη χώρα, παλιό μαλλίτα. Τι μου τα μπέλε. Όχι, Όχι, κάτι άλλο. Τι να μου πεις βαρέθηκα ήδη. Ναι. Ναι. όμω. Δε γίνεται, δεν γίνεται, με πιάνει το χαράκι. Αχ, ιέα. Δεν τα εφ μπορώ εφ αυτά. Να κάνουμε λογοπαίγνια με τραγουδάκια, αλλά με κοκκίνο και με τέτοια δεν κάτσε κανεί. Δηλαδή ήρεμα. Το μαμίζι το έχουμε φάει από τον τζίμπα και όλου του υπόλοιπου. Mm. Δεν χρειάζεται να πούμε τραγουδάκια. Εντάξει, το έχει μια λογική, έχει μια λογική, ναι. Αλλά μην ακούμε και τα γυυυυρομίζω και, και τα αυτιά μα. Συγνώμη. Μα με συγχωρεί τώρα, δηλαδή τι θέλει τώρα εγώ να σου φέρω τον καρβέλα εδώ να γίνει τσπούνα στο κακελό. Όχι, δηλαδή πε μου. Δηλαδή, δηλαδή εγώ θα κάνω τον καρβέλα και ζει το φουρτιό Σου πάει και λίγο αυτό το πράγμα. Ναι. Τι πράξει ο από Τον καλαμπούκι τον έχουμε πολύ ψηλά. Έχουμε μάθει πέντε πράγματα τον καλαμπούκι. Θα ήθελα να τον πείραξει Θάνο που θα πάει η αμυστή δίπλα στον τσίπρα. Και τον νίκη τη πώ θα τον πληρώνε? το πληρώνει. Τον νίκη τη Εντάξει το αμιστή. Τον νίκη Ποιο ανήκειο Του σπιτιού. Η TDA. <συσχε> Πρακτικά πράγματα, ερωτήσει, πρακτικέ. Ο, <συσχε> ο μισθό του κουτσούπα και του παπαρίγα 40 χρόνια δεν τον πειράξατε. Πολύ μ' αρέσει που έχει να πει πάντα κάτι κατά του κούκουε. Δεν σε έχω ακούσει όμω με το ίδιο πάθο να λε κάτι κατά ποτέ τη Χρυσή Αυγή, του Λεβέντι, του Δωδωδωράκη, του ΣΥΡΙΖΑ. Υποτέ, με μεγάλη χαρά και ευκολία κατά του κουκουέου Όμως λίγο να το δεις αυτό ε Ο αντικομουνισμός είναι πολύ εύκολος Όχι δεν είναι θέμα αντικομουνισμό Ρε φίλε υποτίνεται Τον κομμουνισμό να σε δω Τον αλακάς είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο να Ναι δεν να λέω Θα να σου πω χιλιά πράγματα για τη χρυσία Τα καλά στον καπιταλισμό Σιγουριά και δόξα το Θεό Τα καλά στον καπιταλισμό Είναι πως έχει βίδα Πάμε. πιάσει το μηχανισμό Από τα αυτιά τον πιάνεις στο λαγό Μπορώ να σου πω χιλιά πράγματα και για τον Τσίπρα και για την Κλωσαντοπούλου Πάμε τσικούδια και δόξα τω Θεό Το τσικούδια μου με για την καλοκαιράκι Τον Πελοπίδα τρως με μια τσιμπίδα Στην Παρθενόπι χαρίζει ένα τόπι Και με τα χρόνια γυρνάς στα σαλόνια Στεχνάς πια μάνας, σε γένναες στο κλάμα Και του εργάτη, καβάλισε στην πλάτη Μάθε να πει, αμάν πια Και πάσε στα κομμάτια Για να μπορέσετε να προσεγγίσετε τον κόσμο Πρέπει να είστε φαντοικημενικοί Έλα φιλιά, τα λέμε έτσι ού Κιάει στα κομμάτια ε, το, Με πείσανε να γίνω ραβίζιο νηστής Για να γυρίσω δίσκο θα'ρθεί θα όμως καιρός που κι εσύ θα' να πιστείς πως έτσι δεν τη βρίσκω